Είδε γιατί χαβοθήκατε με τον Τζύπρα που μίλαγε σαν ελληνοαμερικάνω όταν ήρθε ο Συρωμάκη. Ακρόνησε ο... κανένα, ομάδα. Αράπιτη ω α, α. Μάλιστα. Ναι. Ναι, λοιπόν, δεν είσαι τσίστρια, κάτι... αυτός είναι και Ρασίσκη. Δεν είμαι ρατσίτρια αλλά καλύτερα. Καλά αυτό είναι αράψει, σωστό, σωστό. <laughs> και το φυστήκρι α πούμε πώ έχουμε το φυστή και το έγιρο, <laughs> το, <έγχρωμα, laughs> το αράβικο θα πούμε. Με συχωρεί, αλλά υποτίθεται, υποτίθεται ότι είναι ένα έγρωμο λοιπόν, πρόεδρο, ο οποίο είναι δημοκράτη και επιεποχή του βαράνει του μαύρου στο ψάχντο. Πού θα του βαρέσουν. Στα δάχλα των ποτιών, στο ξαφνώ θα αρέσουν. Καταλαβαίνει στον δάχτυλο ποτιών, όμω που βάλει στο δάχτυλο το ποδιών είναι το τραπεζάκι του σαλονιού. Πού είναι πιο πού. Καλύτερο στον ψυχνό. Το αντιμετωπίζει. Στο δαξιά του ποδιού τι κάνει από να κάσει να κλέσει στον καναπέ. Μή μου λένε λοιπόν ότι ο Ομπάμα είναι δημοκράτη και δεν ξέρω τι και τι διαφορά έχει ο Ομπάμα από τη Χίλαρη και από τον άλλον. Πώ το λένε αυτό το μάπα που βγήκε τώρα. Στα μία. Έχω χρωμόσυπονται, δεν θεαράπει, δεν θεαράπει. Ένα χρονότημο, δεν έχω τίποτα με του μαύρου ούτε με Είτε με τις κύτρε είτε με τις πράσινους Αυτό ούτε... είναι το πρόβλημα δεν και τίποτα με Καλά <χω> δεν μπορεί να κυκλοφορήσει δρόμο στην Αμερική, μην τώρα. Εντάξει, λοιπόν. κανονικά θα πρέπει να έχει και και όλο το σύγχρονο κόσμο. Ε, τώρα είναι δυνατόν. Μαύροι είναι... έχει προχωρήσει η ανθρωπότητα τώρα. μαύροι ακόμα αυτή μαύροι εκεί λίγο δεν αλλά. Ναι. A ja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 Και να διακομοθήσει τον πρωθυπουργό εκείνη τη χώρα την κόρη τη κομμουνιστική. Αυτό θα ήταν το καλό μια κομμουνιστικής χώρα. Δεν θα υπήρχαν μαλακές σαν και εμένα. <μιλίκει> ναι. έρχεται το σπίτι. διάλα, <μιλίκει> Έλα, Μωρό, μου ξέχασα να σου πω. Έχω μεγάλη αγωνία για το σημερινό Eurogroup. Αγάπη μου, γιατί. Έτσι, Αν θα βγούμε νικητέ ή όχι, νικητέ θα βγούμε. Όπω όλα τα Eurogroup. Αφού ο Τσίπρα κόλλησε προληπτικά να ανέρπει από πριν για να του δώσει καλή τύχη. Ναι. Σατανάδε. Nie Γεια σα. Γεια σας. Από την θέλω. Εγώ. Ο ίδιο. Ναι, ναι. Θέλω να μάθω για τη μετάθεσή μου. Ναι, ναι, πού θέλετε να πάτε. Όταν θέλαμε να πάμε, θέλω να πω σπίτι μου, εγώ. Αλλά δεν ξέρω αν είναι εφικτό. Σπίτι σου θα πα, σπίτι σου θα πα. Απλά θα κάνει μια μικρή παράκαμψη από την έζα. Όταν λέμε πινέζα, που εννοούμε. Πού τη βάζει την πινέζα, στι μέση του χάρτη, δεξιά, αριστερά, εκεί κοντά. Προ τα πάνω, εγώ σκέφτομαι, δηλαδή. Προ τα πάνω σκέφτησε, σκέφτησε προ τα πάνω πάλι. πινέζα πάντα. Πινέζα. Πάνω. Δεν έχω πρόβλημα. Ο καλά, τι πρόβλημα να έχει, μια χαρά είναι η πινέζα. Ξεχασμένο από το Θεό εκεί. Δεν πειράζει. Αν νιώσει το βράδυ, σε σημαδεύει κάτι κόκκινο στο δόξα πατρί, μην αρχίζει τι μαγκείε, κάτσε να τη φάγει. Κανένα τουρκικό άνε. Με αδέρφια μαζεύει. Α, να έχει δώσει το πίσω σύστημα. Κατάλαβα. Το δεν είναι κακό, δεν είναι κακό, φαντάρω. Σε μου αρέσει το ειδικό που να κμεώτα το καμένο. Αλλά μάχη στο κανένα υπουργό τη σκέφτησε. Πάω για πόλεμο. Πάλι ο κομμαδία σκέφτησε. τη ρούχα να βάλω το πρώτο που σκέφτησε, θα πολεμήσω; Ναι, ναι, ναι. Εγώ να βλέπω τον τουρκού. Και να φυλάκι. Όχι, καλησπέρα. Μου αρέσει. Μα αρέσει γιατί επιτέλου ναι ναι ναι. Λοιπόν, άντε, καλός πολίτης, ποντικάρα. Μπράβο σου που έβγαλε την κοπελίτσα πριν που σα σεφτήλησε που δεν είχε πει κουβέντα για τον Κάσπρο και τον γιο του Και μπράβο σου που τη έκανε τη γαβαβά που είπε ότι όλα καλά να μην πιστεύουμε του prime time και την ώρα που υπερασπιζόσουν το δικαίωμά του στα ψέματα με τι άδειε πριν κάνα μήνα, έτσι. Όλα καλά εκεί στο Berisot. Μια χαρά όλα. Έ. Έ. Έλα, έλα, τον Boulevard τώρα. Τόσο κατάλαβεσαι, mm, χαίρομαι. Αυτό κατάλαβα, ναι. Ε, δεν περίμενα να καταλάβει κάτι ε. παραπάνω. Είναι ε. αρκετά όμω για τι δυνατότητε. Ζει παραπάνω προ τι δυνατότητε σου. Εξήγησαι μου την κατάλαβαλά σα. Πάρα να Ναι. Σατανάδες; Ναι. Φασίς; Ναι. Φασίστε! Ναι. ναι, για χαρά. Γεια σας. Γεια σας. Να σα ευχαριστώ. είμαι Νοσίλο Μινίτη και θέλω να μάθω για τη μετάθεση. Θέλετε να σα πω, μήπω ένα αριθμό μητρώων. Το ο... ασημή είναι 105. <ΣΣ2> <ΣΣ2> 2012. 2012. 2012. τι εσώ είσαι, συγματάφ εσώ Σιγματάφ, σιγματάφ. ποιανού χρόνο. Τώρα, 2016. Τώρα φρέσκοσαι. Τρίπολη, ναι, τρίπολη είμαι. Τρίπολη, ε. Και τι θε να μάθει. Το λόγο, φέρε μου το λογαγό, να σου πω εγώ που θα μεταθεθεί που δεν να μάθει κιόλα. Παλιοβίσματα όλοι. Πού είναι ο Κάθε Καθεσμίνη θα παίρνει τηλέφωνο να μάθει, θα κάνει μετάθεση. Πότο καράδε όλοι. Για φέρε το λογαγό. Μισόλακι μαγειρά. Σου, σου πω μην. εγώ ο λογαγό που θα σε στείλει. Μισολετάκι. Ναι, ναι, έχει και από το λογαγό. Αίνεται καρακιώσω. Ελέγει. Γεια σου όπω τολμού από Southampton. Γεια σου, Μωρή. Τσάπα, τα έχετε περαστικά εκεί πέρα, κάτι και λίγο. <laughs> λοιπόν, όχι. Σε πήρα τηλέφωνο για να απαντήσω στην ηθικιά φίλη που σε ρώτησε πώ θα θυμάται η ιστορία των Τσίπρα. Με πολύ σοβαρά, γιατί ήταν τελείω σουρεαλιστική όλη αυτή η εβδομάδα να βλέπουμε τον Τσίπρα στην, στην Κούβα. Τέλος πάντων. Εγώ νομίζω ότι αν γινόταν ένα επικείδιο, α πούμε, και ήταν ο Τσίπρα και, και στο. Φαντάζομαι ότι κηδεία τέλο πάντων. Θα γέραμε πάνω εμεί ω λαό και θα λέγαμε, αλέξι συνεχίζαμε. Ξεφτίλισες κάθε αριστερή έννοια με τις πράξεις σου. Έγινε στο τσιμέντο, στα φεμέλια του καπιταλισμού. Η ιστορία και οι μελωδικές γενιές Αλέξη θα σε θυμούνται ως τον νεκροθάφτη των ιδεών του Φιντέλ και της αξιοπρέπειας. Φιλικά ο Δεν έχει βρει καθόλου στην Σάθα μου τον εκεί πέρα. Τίποτα. Καθόλου, καθόλου, τίποτα, τίποτα. <laughs> Πάει, <laughs> Κα... Για έλα, να κάθεσαι να σκέφτεσαι πω. τέτοια, Για κατάλαβα. Για έτσι ρε παιδί μου τώρα, εγώ πήρα να απαντήσω στην δικιά σου. Ναι σύννεφο. μωρί, έχει δουλέψει η κιθαριά εκεί σύννεφο. Γιατί το λες αυτό παιδί. Και τραβάς την κιθαριά σου στην κιθάρα, τη γρατζουνάς έλα, ρε, που λέμε. Ρε Αποστολή, έλα, έλα, έλα αφού δεν είσαι έτσι. Έλα έλα έλα, βγες την αυτό. Εγώ μου θέλω να σα πω κάτι. Έφερε πήγατε, πήγατε και πήγα τη ωρίνα, το καμπουράκι. Θα μα ελάνει. Και ήθελε. Ήμασταν ανάμεσα στον πεντεέρι, την οργαντέμει και τον καμπυράκι για τον καλύτερο. Πιέλα. Εγώ ξέρει να τη Μαρία του σαράφου. Είναι ωραία γόνα, θέλω είναι ωραία γκόμνα, αλλά πάνω από ένα λεπτό δεν έχει να πει κάτι να ξέρει. Οριακά, οριακά, οριακά στο δελιο ειδήσεων λέει αυτά τα γραμμένα που λέει που κρατάει 30 δεύτερα. Μολύτε, Παραπάνω οριακά. και ενώ ραδιοφωνο κάνουμε. μένα πάρει μόνο που δεν βλέπω. Πάτα τον ε. αντένα στο Mewtwι και να χαρεί οι Σαράφω, τη δευτερνά. Εντάξει, πιστεύω ότι η καλύτερη ιστορία να ξέρει Είσαι εσύ, ο και ο, ο Γιώργος. Κι εγώ αυτή τη γνώμη έχω να ξέρει. Α, πολύ ωραία. που συμφωνούμε, έτσι. Εγώ συμφωνώ συχνά με αυτά που λέω. Επιτέλου, ξέρει πόση ώρα παίρνω. Πόση ώρα παίρνει. Έλεω. Πόση ε, ώρα παίρνει, Μωρή, και τι έγινε. Περιμένει, τι ήθελε. Από τι και τέταρτο, καλά. Ωραία, και τι έγινε πέρυσι απ' τις και τέταρτο. Τι να κάνουμε τώρα, ε, Εσένα περιμέναμε μόνο. Τάξη, Δεν μπορώ, είμαι έτσι τα. Λέγε τι θες. Ε, Καλό μήνα. Καλά Χριστούγεννα που έρχονται. Καλή Αγίου Νικολάου. Ε. Τι άλλο. Ε. Καλή Αγίου Ανδρέα που ήταν προχθέ. Να Κα... τα λέμε όλα, θέλω μισέ γιορτέ. Κατάλαβε ποια είμαι. Έπρεπε. Έπρεπε. Η Δίμητρα είμαι. Η Παπανδρέα. Δεν τα λέγαμε την Τρίτη, η Δίμητρα από τη Ρόδο είμαι. Α, η Τσαμπίκο. Ναι, η Τσαμπίκα. Η Τσαμπίκα. Ναι, ναι. Εντάξει. Τι κάνει. Καλά. Καλά. Καλά, ωραία. Αυτό. Α, τέλει, νια. Τι μου το έκλεισες? Μωρι τέλειο, ναι, παράτα μα. Να σου πω, περίμενε, περίμενε να μιλήσουμε Δύο λεπτά Μιλήσαμε και τρία λεπτά μιλήσαμε Περί... Δεν μιλήσαμε τρία λεπτά, μιλήσαμε εικοσιδευτερόλεπτα. Ήταν αρκετά. Εμένα μου φάνηκε σαν αιώνα. Όχι, εμένα δεν μου φάνηκε σαν αιώνα. Ωραία. Ναι. Ωραία. Δηλαδή, τόσο χορταστικό με αυτή την έννοια, μην παρεξηγήσω. Τη φωνή μου την άκουσα την Τετάρτη. Καλά, θα τσιριχτή ακούγεται τη φωνή μου, έτσι ακούγεται. Πόσο τσιριχτή είναι, ακούγεται. Είναι αυτή η λάθο η φωνή που θε να πα κάπου να ηρεμήσει και θα μιλήσει αυτή η μαλισμένη δίπλα η φωνή. Εσύ είσαι. Σήμερα τι έχει, Ο τίποτα. Απλά σου εξηγώ πώ είναι αυτή η φωνή. Ο, το έχω μελετήσει. Ναι, είναι ας... η λάθο η φωνή που θα είναι δίπλα την ώρα που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 Κατάλαβε γιατί δεν μπήκα στο ψηφοδέλτιο του Μαύρικη. Γιατί? Δεν τον άξονα στο σύντροφο, τι είπε. Παραδέξε που σε περάστε. Παραδείγματα δεν πέτρεσε, δεν πέδαισε αλλά οι άνθρωποι δεν έχουν μάθει. Θέλουν να ακούνε μόνο αυτά που θέλουν αυτή. Αν έχει μια δια, λίγο διαφορετική άποψη τελείω. Εγώ τον προκαλώ το προκαλώ όποτε θέλει να συζητήσουμε ανοιχτά μαζί. Όποτε θέλει. Αλλά θα πω και αυτά που του είπα στην Εσογίου. Και δεν του αρέσαν και την πλάτη. Ο Αποστολιστή είστε? Αυτό Α, καλησπέρα, τι κάνετε. Για καλά, εσείς. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω το εξή: Ωραία. Ένα μεγάλο λάκκο για τον Μιχαλολιακό και ένα φτιάρι για κάθε καθηγητιαρή. Όλοι οι πρόσφυγε είναι αδέλφια μα. Κανένα μωρό σε κανένα κελί φυλακή. Και βέβαια τα Χριστούγεννα και για φέτος αναβάλλονται. Ελευθερία σε όλου του κρατούμενου. Αθάνομαι το Σοφιδέλ. ξαφνικά. Πού με παίρνει. Καλησπέρα σας. Καλέ.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 <Φιλάρα> Υπόφκηω δύο άσχημα νέα. Δυστυχώ ο τίπρα κάνει καινούρια εκπομπή και την ονομάζει μνημονοφένεια. Τέλειο. Κάνετε πρόβλημα. Θα έχετε πρόβλημα. Φίλε. Ψάχτε για δουλειά. Κιντινεύουμε λεσαι. Α πάρει εμά, έχουμε το know-how. <σχάω> θα γίνουμε μυμωνιακή δεν πειράζει. <σχάω> τόσο και τόσο σιγά. <σχάω> έτσι <σχάω> έτσι, έτσι, έτσι, <σχάω> έτσι, έτσι <σχάω> δισμό θα δεν υπάρχει μυμωνιακή δύναμη σήμερα. Καθόμαστε σε ζυμάρι και τα αντίθετα. Όχι, να γίνουμε μυμωνιακή, να ενεργομιστούμε. Το καλύτερο έτσι για να σα αφήσω γλυκά, γλυκά και ωραία μου το παιδέμια γιαγιά. Και φίλε μου, Ο μεγαλύτερος σύμμαχος της τραγωδίας και της αδικίας είναι η κομωδία. Να τους πάρεις τηλέφωνο να του το πεις.